Καλό μεσημέρι φίλε και φίλοι. Καλώ ήρθατε. Εκπομπή ΑΕ στον ΑΡΤΕΦΕΜ στους 90,6. Πέμπτη σήμερα, τελευταία μέρα του Γενάρη. Μήπω λοιπόν, να κάνουμε έναν απολογισμό του πρώτου μήνα του νέου έτου. Εδώ βλέπω φάτης, Εντάξει, αφήτω καλύτερα. Δεν κάνουμε κανέναν απολογισμό. Λοιπόν, η Γεωργία μπάστα στο μικρόφωνο. Ο Δημήτρη Καζάκη δεν θα είναι μαζί μα και σήμερα λόγω του επιβαρημένου προγραμματό του και κάποιων υποχρεώσεων που τον κρατούν και σήμερα μακριά από το μικρόφωνο τη εκπομπή. Αλλά μην ανησυχείτε. Θα τα πούμε μαζί. Ο Δημήτρης ε, θα είναι κοντά μας πολύ σύντομα. Λοιπόν, εσείς συνεχίζετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο email τη εκπομπής, εκπομπή αε παπάκι gmail.com ή ε, μέσω SMS, γράφετε ΕΠΑΜ, e αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54344. Θα μου επιτρέψετε να στείλω τα έτσι, χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας στην άνα και τη μαμά της από την Απχαζία και ότι τα λόγια τη είναι βάλσαμο και την ευχαριστούμε πολύ. Τις ευχαριστούμε μάλλον και τις δύο πολύ. Και φυσικά όλους εσάς, είτε από την Ελλάδα είτε τον υπόλοιπο κόσμο που καθημερινά μας βομβαρδίζετε με μηνύματα ε, αγάπης, ε, με μηνύματα συμπαράστασης, με τις απορίες σας, με τις παρατηρήσεις σας. Ε, με τις παρεμβάσει σας όλα είναι δεκτά διότι όπως έχουμε ξαναπεί αυτή η εκπομπή είναι ανοιχτή σε όλα Στην κακή πρόθεση μόνο κλείνουμε το, την πόρτα έτσι Λοιπόν αχ, από πού να ξεκινήσουμε σήμερα απλά να πω ναι ναι ναι, ναι Γιώτα έχεις δίκιο την α... πάρει, την αφήσει. Ε, ήθελα να κάνω το σχόλιο, μου κάνει πάντα η τύπωση πώ ποτέ δεν ταιριάζουν, βρε παιδί μου, τα μέσα μα με τα έξω μα. Τι θέλω να πω. Δεν ταιριάζουν ποτέ οι δηλώσει των δικών μα των αξιωματούχων, ο Θεός να του κάνει, με των αξιωματούχων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή όταν ο κ. Τουνάρας μα είπε ότι είναι αισιόδοξο, βγήκε η Μούντις και του είπε πάρε μια σφαλιάρα. Ε, τώρα βγαίνει ο κύριος Ποβόπλο, ο οποίο είναι πάλι αισιόδοξο. Ε, βγαίνει ο κύριος Μπαρόζο, βγαίνει ο κύριος και ανησυχούν. Δεν μπορούν να τα βρουν, να συναννοηθούν ένα τηλέφωνο, να σηκώσουν, να, να δουν σε ποια γραμμή ας πούμε, να, να είναι και οι δύο συγχρονισμένοι. Έχουμε και την κηδεία του Νταρτιλή σήμερα, κάποια στιγμή θα τα πούμε και αυτά, γιατί από ό,τι βλέπω και από ό,τι πληροφορούμε πρέπει να έγιναν εκεί οι σκηνές απείρων κάλου. Καταπληκτικά πράγματα. Αλλά σκηνές σαπίρου βεβαίως έχουμε από χθες, Με αφορμή αυτή την ε, διαμαρτύρια συνδικαλιστών και κόσμου του ΠΑΜΕ. Τα γεγονότα τα γνωρίζετε, έτσι, εχθές όλη την ημέρα. Σήμερα η εξέλιξη είναι ότι οι 35 συνδικαλιστές οι οποίοι ε, είχαν συλληφθεί και πήγαν να περάσουν από αυτόφορο στην Ευελπίδο, ε, αναβλήθηκε η ε, δίκη διότι με όλο αυτόν τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί και τα γεγονότα που έγιναν δεν ξέρω ποιος δικαστή, θα προχωρούσε σε δίκη ε, Υπάρχει ένα ερώτημα πριν από λίγο στη Βουλή ο κύριος Βρούτσης ανησυχεί για το ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα στο γραφείο του Είναι ο ίδιος ο Υπουργός ο οποίος μόλις είδε τους εργαζόμενους δεν έχει ξαναδεί από κοντά εργαζόμενους και φοβήθηκε όταν του είπαν κιόλα ότι μάλλον αυτοί είναι κουμονιστέ, ότι να του πάμε, δεν ταξίνε πολύ καλά και στο Υπουργασία, αλλά έτσι δεν είπαν ότι είναι κουνιστέ, εργαζόμενοι κλπ. Φλού τώρα αυτό ήταν. Η τελευταία μου η ώρα. Πήρε το δένδια τηλέφωνο, του είπε νίκο χάνομε, με σκοτώνον, έχουν μπουκάλου στο γραφείο μου, άλλου την καταλάβει. Σου λέει πήγανε οι δολοφώνει με τα καλά μάλλον. Χτυπήσανε πρώτα τα γραφεία τη Νέα Δημοκρατία και πάνε τώρα το υπουργείο εργασία. Κατάλαβατε. Έστειλε τα μάτια. Δεν... Εκεί κάπου έγινε το χάσιμο. Βέβαια το μεγαλύτερο σώκ πρέπει το πάθο στον περισσότερο διότι αυτό δεν έχει ξαναγίνει είναι μέσα στα πλαίσια τη νομιμότητα. Το φωνάζουν από χθε συνεχώ. Είδα κάτι απολευτικέ δηλώσει και διαλόγου. Και αυτό που όλοι λένε είναι ότι μα οδέποτε ποτέμε δεν έχουμε σκουντίξει άνθρωπο στι χρειάζ μα. Δεν έχουμε κάνει το παραμικρό ρε φίλε. Πώ είναι δυνατό, Εκεί δηλαδή του πιάσανε στον ύπνο. Νομίζω ότι έχουν πάθει 10 εγκεφαλικά στον περισσότερο. Τα εγκέφαλικά είναι διότι τώρα δεν μπορούν να καθίσουν ήσυχα στα αυγά του, όπω κάνουν μέχρι τώρα. Οπότε πρέπει λέει, να δράση για τον κόσμο μα. Τι θα κάνουμε. Δεν να μα πλακώνουν στο ξύλο, να μα λύνουν χημικά, να κινδυνεύουμε, να μα έρνουν στα δικαστήρια και εμεί τον ύπνο του δικαίου. Και τσούπ να μπαίνουν και οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε, σε συμπαράσταση και ελληνεγκή στου βουλεστα... συνδικαλιστέ του ΠΑΜΕ και στο ΚΟΚΟΕ. Εκεί... Εκεί πια τα πράγματα ξέφυγαν από όλα όσα είχαν προγραμματίσει. Μάλλον δεν είχαν καταλάβει ότι η ανακοινώση του κυρικεδίκο γλου. Δεν έχουν αντιληφθεί στον, στον περισσότερο ανακοινώσει του κυρίου και δίκογλου περί και ότι η μηδενική ανοχή που φυσικά συνοδεύεται από χημικά και συλλήψεις είναι προς κάθε κατεύθυνση. Ε, βέβαια ακόμα δεν την έχουμε δει να εξαντλείται σε αυτά τα καλά παιδιά της χρυσή Αυγής. Σε αυτούς που πάνε όντω και τα σπάνε και ξυλοκοπούνε κόσμο, ε, σε αυτού δεν είδαμε ποτέ καμιά δημιουργία των ΜΑΤ να του συλλαμβάνει και να του πηγαίνει σε αυτόφορο. Και επειδή λέω για τα παιδιά τη Χρυσή Αυγή, έτσι να κάνουμε ένα, για να το κλείσουμε, αλλά να σα πληροφορήσω, γιατί ε, είδηση είναι, η κηδεία του, του Νίκου του Ντεκδηλή ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Ε, να πούμε ότι ήταν πάρα πολλοί βουλευτέ τη Χρυσή Αυγή στην κηδεία του. Ε, Όπω ε, βλέπω στου φωτογραφεί ήταν και ο Κωνσταντίνο Πλεύρη. ...και επίσης ο Ναύαρχος αναποστρατεία Αντώνης Ναξάκης... ...καθώς και ο εκδότης εφημερίδας σε ελεύθερη ώρα Γρηγόρης Μιχαλόπλος. Την νεκρόσιμη ακολουθία τέλεσε ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων Αμβρόσιος... ...ο οποίος καλά έκανε ο άνθρωπος, έτσι, μέσα στο λειτουργήμα του είναι... ...τι θα πει α πούμε, ε, δεν, θα πάω, δεν, θα κάνω, δεν θα τελέσω ε, την νεκρόσιμη ακολουθία... ...ενός πολίτη άσχετα ε, είναι δολοφόνος και οτιδήποτε άλλο όχι, αλλά. Ε, δεν νομίζω ότι είναι μέσα στο λειτουργήμά του ε, οι δηλώσει που έκανε στη συνέχεια, ο οποίο παρομοίωσε τον Τερντιλή ε, σαν τον Κολοκοτρώνη και τον Σοκράτη. Τον είπε ήρωα όπω ο Κολοκοτρώνης και ο Σοκράτη. Μάλιστα, είπε ότι τα μέσα μαζική ενημέρωση θα τον κατασπαράξουν και θα πούνε ότι δεν επιτρέπεται να μιλάω. Αφού, όμω, λέει, τα μέσα ενημέρωση είχαν αποφασίσει πριν το αποφασίσω εγώ ότι θα τελέσω την εκρόση μου, αποφάσισα να το κάνω. Τώρα για τις ε, συνέπειες δεν ξέρω, παιδί μου. Θα, αναρωτιέμαι, την επόμενη Κυριακή στη λειτουργία θα πάνε πιστοί χριστιανοί και θα τον ακούσουν να ψέλνει και να τους βγάζει στο τέλος της Κυριακής. Δεν υπάρχει και το, και το δίδαγμα, ε? λοιπόν, ε, και θα ακούσουν από αυτό τον άνθρωπο ή θα κοινωνήσουν από τα χέρια αυτού του ανθρώπου, χριστιανοί. Συνάδει με όσα ε, έχει πει ο Χριστός για να καταλάβω κι εγώ έτσι φυσικά ο Χριστός έχει πει να συγχωρούμε τους δολοφόνους έτσι αλλά ο... <laughs> να ξέρουμε <laughs> ότι αυτού που συγχωρούμε είναι δολοφόνοι όχι να τους αλλάζουμε το παρελθόν και το οποίο και να διαστρεβλώνουμε την ιστορία έτσι για τους νεότερους και να ε, πιπλάμε την καραμέλα ότι η Χούντα του 67 ήταν καλύτερη από αυτό που ζούμε λοιπόν Χούντα στρατιωτική τότε Έλλημα δημοκρατία σήμερα σοβαρό, που δύο λησταίνει, και πάει και πιο κάτω. Ε, δεν, τα, δεν τα συγκρίνουμε αυτά τα δύο. Ποια χούντα είναι καλύτερη. Θα διαβάσω, θα μου το επιτρέψετε, γιατί έχει σημασία, πιστεύω, ε, από την στήλη του βήματος γνώμες, κάτι που δημοσίευσε σήμερα τον πρωί ο Γιώργος Μαλούχος, ο δημοσιογράφος. Με το τίτλο «Πήγαμε 60 χρόνια πίσω». Ο κύριο Μαλούχος αναφέρεται ότι από αύριο ε, πρόκειται να ε, μας έρθει εδώ ε, ο Ολλανδός Πολ Κώστερ στην ηγεσία του Ταμείου Χρηματοπιστική σταθερότητα, τον οποίο έτσι ε, δημιούργησε ο, ο Γιάννης Τουρνάρας. Δηλαδή έχουμε τον πρώτο ξένο σε νευραλγική θέση τη διοίκηση του ελληνικού κράτου. Και λέει ο Κύριος Μαλούχος «Πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι όλο αυτό είναι για καλό». Το σχετικό επιχείρημα περίπου λέει ότι έτσι που τα κάναμε εμεί, να έρθουν επιτέλου οι ξένοι να βάλουν τάξη. Το επιχείρημα είναι φυσικά κάτι περισσότερο από σαφρό. Είναι πεδαριώδε. Απλώ αυτό που τώρα συμβαίνει είναι ότι παίρνει σάρκα και ωστά η άποψη που δημόσια έχει εκφράσει ο Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, Βολφαξ Σόιμπλε, για τι ελληνικέ ελίτ. Τις βλέπει με πλήρη απαξίωση, τι αντιμετωπίζει ω υπεύθυνε για την ελληνική καταστροφή. Συνεχίζει ο κ. Μαλούχο, ο Σόιμπλε σε μεγάλο βαθμό δεν έχει άδικο. Έτσι συνέβη. Η ευθύνε ελληνική ελίτ για την τραγωδία τη χώρα είναι Προ όμως Όμω, ανάμεσα σε αυτέ τι ευθύνε, η μεγαλύτερη είναι εκείνη για την οποία ούτε ο Σόιμπλε ούτε κανεί άλλο από την πλευρά αυτή αναφέρει: Ότι τελικά τα παρέδωσαν όλα. Πρέπει να είναι κανεί κάτι περισσότερο από αφελή για να φαντάζετε ότι η υποκατάσταση, ακόμα και σε τυπικό πλέον επίπεδο των ελληνικών αρχών από του ξένου, θα οδηγήσει σε οτιδήποτε θετικό. Όσοι περιμένουν ότι κάτι καλό θα βγει για την Ελλάδα από τον πλήρη αφεληνισμό και τη οικονομική τη διοίκηση, θα πρέπει να το σκεφτούν δύο και τρει φορέ. Η Ελλάδα παραχωρεί σήμερα και μάλιστα με τον πιο εκοφαντικό τρόπο ένα ακόμα πεδίο, ένα ακόμα κρίσιμο εργαλείο για την, οποία προσ... για την όποια προσπάθεια ανόρθωσή τη. Και η τάξη που θα επέλθει από αυτή την παραχώρηση θα είναι κάτι εντελώ διαφορετικό από εκείνο που πολλοί θεροβάμονες φαντάζονται. Η χώρα πήγε τώρα και τυπικά 60 χρόνια πίσω. Δεν έχει πια ούτε καν το πρόσχημα του αυτοδιοίκητου. Δεν είναι πλέον χώρα. Κάθε κρίσιμη ή και λιγότερο κρίσιμη επιλογή θα γίνεται ερήμην σε όλα τα επίπεδα. Αν το γεγονό αυτό το αδιανόητο για κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ακόμα και πτωχευμένη, συνιστά τη σωτηρία τη, τότε το μόνο που μπορεί να πει κανεί είναι ότι η λέξη σωτηρία θα πρέπει να ξαναγραφτεί με νέο νόημα στα λόγια. Η γνώμη για σήμερα του κυρίου Γιώργου Μαλούχου και ήθελα έτσι να το διαβάσουμε, δεν ήταν πολύ μεγάλο. Παρέλειψα βέβαια κάποια κομμάτια. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Δήματο και να το διαβάσετε ολόκληρο. Ε, διότι πρέπει να καταλάβουμε ότι φωνέ. Δεν υπάρχουν μόνο από τη μία πλευρά φωνές για το πού πηγαίνει η χώρα. Μπορούμε να τις βρούμε σε πολλές πλευρές και πρέπει να αξιοποιηθούν όλες. Έτσι σε μια απάντηση, ε, όχι απάντηση γιατί εντάξει δεν τέθηκε το ερώτημα, ένα σχόλιο σε αυτούς που επιμένουν ε, να διαχωρίζουν ε, ακόμα και σήμερα σε αυτή τη θέση που βρισκόμαστε, σε αυτή τη θέση που περιγράφει ο κ. Μαλούχος και που πολλές φορές ε, ακόμα πιο έτσι, δυνατά έχει... Ε, αναλύσει αυτή εδώ η εκπομπή λοιπόν ότι δεν μπορούμε να περιχαρακωθούμε ε, πίσω από ετικέτες αριστεράς ή δεξιάς Μόνο με κοινό μέτωπο μπορούμε να βούμε μπροστά και να κερδίσουμε και να νικήσουμε τη ζωή μας, έτσι, να την πάρουμε πίσω στα χέρια μας και να την κάνουμε πολύ καλύτερη από αυτή που ήταν και πριν την κρίση, διότι σαφώς δεν ήταν καθόλου καλή η ζωή μας πριν την κρίση Οι θέσμοι λειτουργούσαν, ούτε η δημοκρατία. Βολεμένη ήμασταν η πλειοψηφία, τόσο απλά. Μουσική και εκεί είναι οι ευθύνες μας. Και οι ευθύνες μας είναι και για το πώς μεγαλώσαμε τα παιδιά μας. Μουσική λοιπόν, θα πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε για να δούμε γιατί ο κύριος Προβόπλος είναι αισιόδοξο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά οι φίλοι μα οι δανειστέ τα χρήματα του θα τα πάρουν όλα πίσω μέχρι τελευταίας τελευταία δεκάρα. Ε, όχι δεκάρα, λάθο, σεντ. Γιατί είχαμε δεκάρε δεν θα παίρνε τίποτα πίσω. Αλλά εμεί ο γνωστό είμαστε καλά παιδιά, είμαστε έτσι και κουμπαρτάδε. Έτσι λοιπόν. Και λεφτά έχουμε και θα πληρώσουμε ρε αδελφέ. Πότε το είπατε εσεί αυτό. Ε, δεν ξέρω πότε το είπατε εσεί αυτό. Το θέμα είναι το λέω ο κύριο Και ότι λέει ο κύριο Προβόπλος... Αυτός έχει σημασία τι λέει, όχι τι λέτε εσείς από ό,τι έχετε καταλάβει. Λοιπόν, και ο κύριος Προβόπλος σε όλους τους τόνους διαβεβαίωσε, δίνοντας έτσι σε γερμανική εφημερίδα στη Zdeutsche Zeitung, αυτές οι λέξεις. Zdeutsche Zeitung, το έμαθα από φίλο που μιλάει γερμανικά, Zdeutsche Zeitung. Ναι, λοιπόν θέλουμε πολλά φροντιστήρια, εγώ δεν. Ε, ε, αυτό είναι στραγάλια, δεν είναι γλώσσα, έλεο. Ε, τη φωνή που ακούσατε είναι η Επίτροπος που μου έχουν στείλει. <laughs> η Γερμανίδα, ξέρετε. Ελληνογερμανίδα Επίτροπο. Αυτή είναι. Λοιπόν, ε, πάμε στο θέμα μα τώρα. Σοβαρότητα σα παρακαλώ. Ο διοικητή τη Τράπεζα τη Ελλάδο, που κυβερνήσει πέφτουν, αλλά αυτό παραμένει εκεί σταθερό. Έχουμε κάτι σταθερό σε αυτή τη χώρα, ο κύριο Προβόπλο. Ε, αυτό λοιπόν, ο απίθανο κύριο, είπε ότι η Αθήνα θα αποπληρώ τα 230 δισεκατομμύρια ευρώ της βοήθειας που έλαβε από τους ευρωπαίους. λοιπόν για να ξέρετε πόσα είναι αυτά, που 230 δισεκατομμύρια ευρώ. Στους Ευρωπαίους, εντάξει, οφείλουμε πολύ περισσότερα, τέλο τέλος πάντων. Λοιπόν, κατανοώ όλες τις ανησυχίες των Ευρωπαίων φορολογουμένων, αλλά μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Αυτή τη φορά η κυβέρνηση θα έχει αποτελέσματα. Η χώρα μεταμορφώνεται. Δεν θα μείνει κανείς. Οι Ευρωπαίοι θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάρουν ακριβώς πίσω τα χρήματά τους, αλλά μπορούν να από ένα δούλο ο καθένας. Όπω ο Κέστερα παλαιότερα έκανε τι εκστρατείες του και έπαιρνε τα λάφυρα και πήγαινε και πίσω στην Ιταλία, πηγαίνανε ορδέ από δούλοι κτλ. Κάπω έτσι θα γίνει, κάπω έτσι θα πάρουν και αυτά τα θέματα του πίσω. Ο κ. Προβόπλο λέει ότι οι Έλληνε, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, κατάλαβαν ένα πράγμα. Αυτή τη φορά είναι η τελευταία ευκαιρία για την Ελλάδα. Συντάσσουμε μαζί με τον κύριο Προβόπλο, ε, όχι τόσο για του πολιτικού όσο για του Έλληνε. Θέλω να πιστεύω ότι όντω. Έχουμε αντιληφθεί όλοι ότι είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Φυσικά όχι για να δώσουμε τα λεφτά πίσω, έτσι. Ε, είπαμε εξάλλου την υπογραφή του, ο κύριος Προδόπλος την έχει βάλει στην ε, συγκεκριμένη συνέντευξη. Εμεί δεν ξέρουμε τίποτα. Επίση ο κύριο Προβόπλο μα ενημερώνει ή μάλλον ενημέρωσε του Γερμανού για τι καταθέσει εδώ γιατί είπε ότι αν 87 δισεκατομμύρια ευρώ αποσύρθηκαν από λογαριασμού στι ελληνικέ τράπεζε από το 2010 τώρα του τελευταίου 7 μήνε έχουν κατατεθεί περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή ήθελε να του πληροφορήσει από πού θα αρχίσουν να παίρνουν σιγά σιγά τα χρήματα, τι καταθέσει σα. Αυτά που λέμε ότι θα αρχίζουν να γίνονται σχέσει καταθέσεων κτλ ε, ήθελα να του πει ότι ρε, κουτά παιδιά έχουν έρθει τα λεφτά πίσω στο ταμείο και έρχονται σιγά σιγά από εκεί θα τα πάρουμε Τώρα βέβαια δεν ξέρω γιατί ο κύριος Μπαρόζο και ο κύριος Γιουκκέρ βέβαια δεν έτσι την αισιοδοξία. Ό, ε, όχι τόσο για την Ελλάδα, αλλά για αυτό το μεγαλύτερο οικοδόμημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό που σώνει και καλά εμεί θέλουμε να παραμείνουμε μέσα, ό,τι και να γίνει, ε, ο κύριος Μπαρόζο εχθές σε μια κοινή συνεδρία των Εθνικών Κοινοβουλίων των 27 και του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρεξέλες έτσι εμφανίστηκε πολύ ανήσυχο για την κοινωνική κατάσταση σε πολλά κράτη της Ανεργία κυρίω των νέων, που σε 12 από 27 κρατη υπερβαίνει το 25%. Εχθέ αναφερθήκαμε αρκετά στην ανεργία στην Ελλάδα και σα έφερα και ένα παράδειγμα από το Βέλγιο όπου υπάρχει ένα... το πρόβλημα οξύνεται κατά πολύ και μάλιστα ε, οξύνεται και γεωγραφικά ε, το πρόβλημα είναι διαφορετικό. Δηλαδή στις βόρειες περιοχές του, του Βελγίου τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα από ό,τι στο νότο. Ωστόσο βέβαια, γιατί δεν μπορεί να βγαίνεις και να λες αμέσως ο ότι παιδιά αρχίζω και ανησυχώ, θα μας φάνε ζωντανούς εδώ πέρα, πρέπει να χαϊδέψεις και λίγο πλάτες. Έτσι δεν μπορεί ο άλλο να θυσιάζεται και εσύ να του λες, πάμε... Κατά διαόλου. Και γι' αυτό τι είπε, ότι όσοι προέβλεπαν τη διάλυση του ευρώ έκαναν λάθο. Το ευρώ δεν διαλύονται, Οι χώρε διαλύονται. Οι άνθρωποι πεθαίνουν. Και φυσικά μα είπε ότι στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Ισπανία η δημοσιονομική κατάσταση είναι υγιέστερη. Οι εξαγωγέ αυξάνονται και το κόστο δανεισμού μειώνεται. Ωστόσο, για να μην ξεχνιόμαστε, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. Αυτά φοβόμαστε. Ποια είναι τα πολλά που πρέπει να γίνουν ώστε να υπάρξει πλήρη σταθεροποίηση. Και να πάμε λίγο στη γειτονική Κύπρο, διότι ο κύριος Γιούνκερ ασχολείται, και όχι μόνο βέβαια. Με τις γνωστές αυτές τόρτιες δηλώσεις που σας διαβάζω, εδώ που θα πούμε, που είπε ο κύριο Γιούνκερ ότι προειδοποιεί ε, τους ε, ευρωπαίους εταίρους να μην υποτιμήθει το πρόβλημα της Κύπρου και προειδοποιεί, προειδοποιεί για κίνδυνο μετάδοση, αυτά τα έχουμε ξανακούσει, έτσι. Είναι το ίδιο ακριβώς η ίδια καραμέλα, το ίδιο παραμύθι. Και αυτός, ε, Γερμανική εφημερίδα, Kleine Zeitung. Καλά μου είπε ότι το λέω καλά αυτό. <Κι> η αλήθεια είναι, του Kleine, πώ αλλιώ να το πει. Λοιπόν, ε, ο κύριο Γιουνκέρο, ο οποίο ανησυχεί, να σα θυμίσω ότι μέχρι πρόσφατα ήταν πρόεδρο του Eurogroup, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι κάποιο τυχαίο. Ε, ανησυχεί και επισημαίνει ότι η Κύπρο και η Ευρωζώνη βρίσκονται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση. Πάλι, λοιπόν, και ο χρόνο πιέζει. Πάλι. Και γι' αυτό θα πρέπει, όπως και σε εκείνη της Ελλάδας, η διάσωση να γίνει, να αναλυφθεί δράση, αλλά όχι βέβαια με κάθε τίμημα. Τα ωραία βέβαια τα λέει στη συνέχεια αφού και αυτός μας λέει ότι το ευρώ δεν διαλύθηκε και wow wow ας πούμε τι ωραία και καλά. Προσέξτε τώρα, επισημαίνει ωστόσο ότι το χάσμα ανάμεσα στην ευρωπαϊκή πολίτικη και τους πολίτες συνεχώς διευρύνεται. Καθώ όπως είπε ο κ. Γιουνκερ πολλά από όσα επιτυχάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν γίνονται αντιληπτά από τους πολίτες. Τελικά η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να έχει τους πιο χαζούς πολίτες. Και τι πρέπει να κάνουμε. Να συνεχίσουμε την ίδια πολιτική μέχρι να γίνει αντιληπτή από τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν το λέω εγώ, ο κύριος Γιώργιος το λέει στη συνέντευξή του. Ο οποίος θέλει περισσότερη Ευρώπη. Τι εννοεί να κάνουμε Ευρώπη και την Αφρική, να την ονομάσουμε Ευρώπη. Θέλει περισσότερη Ευρώπη. Ε, και αυτό το αίτημα λέει για περισσότερη Ευρώπη, υπάρχει αίτημα για περισσότερη Ευρώπη από τον κόσμο, τέλο πάντων, οφείλεται στο ότι η Ευρώπη διαρκώς μικραίνει και χάνει σε επιρροή. Και ενώ στι αρχέ του 20ου αιώνα οι Ευρωπαίοι αποτελούσαν το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού, σήμερα είναι το 11%. Και το 2050 θα αντιπροσωπεύουν μόλι το 7%, Οπ, λίγο ρατσιστή και έγινε το κύριο εδώ πέρα. Τελικά τι θέλει παγκόσμια ε, παγκοσμιοποίηση ή ευρωποίηση ξέρω τις κοινότητα κοινότητας ακριβώ ακριβώς λέει ο δεν μας ενδιαφέρει καθόλου να πάει σπίτι του εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τελικά που θα κάτσει μπίλια, ποια μπίλια Τελικά, ε, ποιοι θα φορολογηθούν με τον ενίο φόρο ακινήτων, διότι αυτέ τι μέρε παίζεται αυτό το παιχνίδι το γνωστό τη γάτα και του ποντικού, με τι πληγιάφορες πληροφορίε που βγαίνουν, μπαίνουν, βλέπουν το φω τη δημοσιότητα και όχι. Και αν τελικά επικρατήσει το σενάριο που κάνει λόγο για φορολόγητο όριο 50.000 ευρώ αντικειμενική αξία ατομική ακίνητη περιουσία, ε, τότε ε, να δούμε πώ είναι να του υπολογίσουμε οι οποίοι αναμένεται να φορολογηθούν περισσότεροι από 2.800.000 ιδιοκτήτες ακινήτων. Αν όμως δεν ισχύσει κανένα φορολόγητο διότι δεν το γνωρίζουμε αυτό λοιπόν, τότε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες θα φορολογηθούν. Και όπως έχουμε πει και αυτοί που έχουν ευρωτεμάχια, αγρούς, βουσκοτόπια και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, η φορολογική κλίμακα, ε, σύμφωνα με όσα έχουν δει έτσι τη δημοσιότητα, τις διάφορες ε, πληροφορίες, για τα εντόσχεδιου ακίνητα θα περιλαμβάνει πάνω από 12 συντελεστές, με ανώτερο 2,6% για ακίνητη περιουσία των 4 εκατομμύριων ευρώ, ενώ το επικρατέστερο σενάριο κάνει λόγο για φορολόγητο ύψου. 50.000 ευρώ. Να πούμε βέβαια ότι περιμένουμε να αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες διότι αν μάλιστα βάλουμε η κυβέρνηση βάλει και το όριο των 50.000 ευρώ ότι όσοι έχουν περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας κάτω από 50.000 ευρώ δεν θα φορολογηθούν τότε ο στόχος που έχουν θέσει για τα έσοδα πάνω από 2 δις ευρώ ε, αυτός δεν πρόκειται να επιτευχθεί αν και γενικώ δεν νομίζω ότι πρόκειται να επιτευχθεί και αυτός ο στόχος ε, όπως κανένας ε, κανένα σχέδιο της κυβέρνησης εισπρακτικό μέχρι τώρα ε, δεν έχει εισπράξει όσα υπολόγιζε λοιπόν και αν νομίζετε ότι εμείς έχουμε προβλήματα θέλω να σας πληροφορήσω ότι ένας κολοσσός τρίζει και εκπέμπει μηνύματα που μάλλον τον βάζουν στο κλαπ των προβληματικών τραπεζών. Εννοώ και ο λόγος για την Deutsche Bank. Πρέπει να αρχίσω γερμανικά. Ε, τα μισά που λέμε είναι στα γερμανικά. Λοιπόν, τι τα θέλαμε τα αγγλικά, λάθο γλώσσα διαλέξαμε. Ε, η Deutsche Bank λοιπόν ε, έχει σοβαρά προβλήματα. Καταγράφει ζημίες 2,17 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έναν την κερδόν 147 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Μιλάμε για το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό συγκρότημα στην Ευρώπη, παιδιά, έτσι, από πλευράς ενεργειακού, ο οποίος ε, σημείωσε στον ισολογισμό του ζημιές 8 φορές περισσότερες από όσο υπολόγιζαν οι εκτιμήσεις των αναλυτών αυτοί, οι αναλυτές ποτέ δεν πέφτουν μέσα όλο λάθηκαν. Αν βάλουμε τώρα βέβαια και στο μυαλό μας ότι η Deutsche Bank το 2012 βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα ε, μέσα σε διάφορα έτσι, τραπεζικά σκάνδαλα όπως ε, φοροδιαφυγής ή και μαγειρέματο ισολογισμών που αποκαλύφθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο στους δίδυμους γυάλινους πύργους της Μακφούτης ε, και σε άλλα βέβαια λοιπόν τότε Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Deutsche Bank τώρα. Λοιπόν, είπαμε, τα πράγματα είναι δύσκολα όχι μόνο για μας αυτό πρέπει να αντιληφθούμε, αλλά για ακόμα και μέσα στην ίδια τη Γερμανία, ίσω εκεί είναι ακόμη πιο δύσκολα. Έτσι. Και γι' αυτό γίνονται όλα όσα γίνονται. Ε, να σας πω ότι... Για αυτούς που ίσως πριν από λίγο συντονιστήκατε μαζί μας και με ρωτάτε από ό,τι βλέπω στα μηνύματά σας, άρα δεν μας ακούτε από την αρχή, αυτό δηλώνει. Λοιπόν, τα μηνύματά σας αυτό δηλώνουν ότι ο Δημήτρης Καζάκης έχει ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα αυτές τις μέρες, με αρκετές υποχρεώσεις και γι' αυτό και χθε και σήμερα δεν είναι μαζί μας. Μην ανησυχείτε, είναι καλά στην υγεία του, δεν τρέχει οτιδήποτε άλλο, έτσι. Αλλά ο Δημήτρης Καζάκης, όπως ξέρετε, ε, έχει στις πλάτες του ε, αναλάβει πάρα πολλά πράγματα, ε, τρέχει σε όλη την Ελλάδα και γι' αυτό δεν μπόρεσε να είναι σήμερα στο μικρόφωνο του σε 90.6. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και όταν γυρίσουμε θα δούμε ότι είμαστε υποψήφοι οι Έλληνε. Όχι η Ελλάδα, το Σαμαράς, είμαστε υποψήφοι για βραβείο Νόμπελ. Άλλο ένα τραγούδι που θα μπει στη λίστα των απαγορευμένων, αφού σίγουρα ε, δεν εκφράζει την νομιμότητα. Νομιμότητα παντού λοιπόν. Νομιμότητα μέχρι τελική πτώση, έτσι. Νομιμότητα και όποιο αντέξει. Διότι, όπως πληροφορούμε, θα υπάρξει πανεπιστημιακή αστυνομία. Ναι, πανεπιστημιακή αστυνομία, διότι όλα πρέπει πλέον να γίνονται νόμιμα, καθαρά και καλά. Στο Απεθέ, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. έτσι. Έχει και όνομα το σχέδιο, διότι προωθείται ένα σχέδιο. Σχέδιο στρατηγικής φύλαξη. Προωθείται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που πέρα την Πανεπιστημιακή Αστυνομία έχουμε ενεργοποίηση πειθαρχικών συμβουλίων, αδειοδότηση για εκδηλώσει, εφόσον τηρούνται αυστηροί Το καταλάβατε αυτό. Αδειοδότηση για εκδηλώσει. Υπό αυστηρού όρου. Αγελάσουμε πολύ όταν θα του δούμε αυτού του όρου. Λοιπόν, έτσι αλλάζει το κλίμα. Αλλάζει, τα πράγματα γίνονται νόμιμα πια στα ΑΕΗ ΕΕ, με του πανεπιστημιακούς να δείχνουν και αυτοί, και αυτοί είναι αποφασισμένοι, να ε, προωθήσουν την νομιμότητα. Διότι αρκετά πλέον τα πανεπιστήμια είναι ξέφραγα απέλεια. Έτσι και ο κάθε οικοκυρέο, που θα έλεγε κάποιο φίλο, που στέλνει το παιδί του να σπουδάσει, δεν μπορεί να βλέπει αυτέ τι εικόνε τι απαράδεκτε. Τις πολύ εγκύρες πληροφορίες τις έχει η Καθημερινή. Εδώ δεν θέλω γελάκια. Λοιπόν, ε, η Καθημερινή λέει ότι το Συμβούλιο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ε, είναι έτοιμο πλέον να κινηθεί για την οργάνωση πανεπιστημιακής αστυνομίας. Είναι μια πρόταση από το παρελθόν, ε, η οποία μπορεί να είχε διατυπωθεί στο παρελθόν, δεν δηλαδή ήταν όριμε συνθήκε, ενώ τώρα είναι όριμη ε, η υλοποίηση αυτού του σχεδίου, έτσι. Καθώ, τι ωραία που τα γράφουν, όλοι διαπιστώνουν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που εκτελούν χρέη φύλακα θηρορού του χώρου του Ιδρύματο δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν περιστατικά υψηλού κινδύνου, δηλαδή επίθεση κατά τη διάρκεια τη νύχτα ή φασαρίε. Έτσι, το Συμβούλιο θα απευθυνθεί σε mm. ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας για την αστυνόμευση των ΑΕΗ. Τέλεια. Ε, τώρα, να πάμε στον οδηγό για τι εκδηλώσει, γιατί όπω σα είπα, ε, οι εκδηλώσει θα γίνονται αφού πλέον θα παίρνουν άδεια και αφού θα έχουμε κάποιους αυστηρού όρους. Έτσι. Εκεί λοιπόν θα έχουμε έναν οδηγό διοντολογικής χρήσης των χώρων του Ιδρύματος. Και θα καθοριστεί αρμόδιο τη χορηγήση άδεια, για κάθε εκδήλωση που θα γίνεται μέσα στο Πανεπιστήμιο φυσικά, ενώ θα ορίζεται και από την πλευρά των διοργανωτών υπεύθυνο τη εκδήλωση, ο οποίο θέλει υπόλογο για την αποκατάσταση του χώρου. Και το επεξηγεί η εφημερίδα, η καθημερινή, διότι θέλει να το αντιληφθείτε και ο τελευταίο νοικοκυρέο πάνω στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβει ότι σε πολλέ περιπτώσει δόθηκε άδεια για τέληση εκδηλώσεων το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα πάνε οι Πριτάνε και τι να δούνε γ το ίδιο το ίδρυμα, αφού δεν υπήρχε ουδή υπεύθυνο τη εκδήλωση. Ενδεικτικό τη ανάγκη οριοθέτηση του πλαισίου των εκδηλώσεων είναι πρόσφατα γεγονότα στην Πολυτεχνική Σχολή. Το Κοσμητορικό Συμβούλιο τη Σχολής αποφάσισε ομόφωνα να μην χορηγεί εφ' εξή τα αμφιθέατρά τη για εκδηλώσει το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πολύ ωραία είναι όλα αυτά, πραγματικά, και κάποιο που τα ακούει τώρα και μπορεί να με ακούει, να εξοργίζεται και να λέει: Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τι θέλει η να είναι μπάστε σκυλιαλέστε τα πανεπιστήμια όχι αλλά εγώ βλέπεις φίλα κροατή που μπορεί να απορρείς ε, ή να, έτσι, να έχεις τις ενστάσεις σου ε, εγώ θέλω να πιστεύω ότι η παιδεία έτσι, όταν υπάρχει πραγματικά παιδεία και τα παιδιά μας έχουν κουλτούρα και πολιτισμό δεν θα έκαναν ούτε ότι μαδιά ούτε θα κατέστρεφαν ποτέ το χώρο στον οποίο ε, λειτουργεί η παιδεία και θα τον εισέπραταν ως έτσι αυτό είναι το πρώτο, το δεύτερο όμως ε, πάμε να δούμε και πότε επιβάλλονται κάποια πράγματα και τώρα που επιβάλλονται εν καιρό πολέμου που βρέζει ο τόπος ε, μόνο επεισόδια θα έχουμε, τίποτε άλλο επεισόδια γιατί οι Πριτάνοι, η Υπουργοί μας και γενικότερα ε, με τον πιο εκοφαντικό τρόπο ε, Ομολογούν ότι έχουν αποτύχει. Α μην ξεχνάμε σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ναι, σήμερα ε, πρόκειται ο, ο υπουργό Παιδείας, ο κ. Αρβανιτόπουλος, να ανακοινώσει και το σχέδιο ε, Αθήνα, Αθηνά, Αθηνά, εκεί που 80 τμήματα, αταιρείς συγχωνεύονται, λοιπόν, καταργούνται, συγχωνεύονται, μάλιστα. Ε, δεν ξέρω αν έχει αρχίσει τι ανακοινώσει, πάντω μέσα στην ημέρα πρόκειται. Αλλά νομίζω ότι περισσότερες περισσότερε πληροφορίε έχουν βγει και αυτό δείχνει ότι θα υπάρξει μια δραστική μείωση του αριθμού των εισακτέων. Ε, λουκέτο σε τρία περιφερειακά πανεπιστήμια, Στερεάς Ελλάδα, Δυτικής Ελλάδα, Δυτικής Μακεδονία. Και το μαχαίρι στις θέσει των εισακτέων φαίνεται πω πέφτει στα θεωρητικά τμήματα κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών του πρώτου επιστημονικού πεδίου. Οι, όλες οι πληροφορίες επίσης Παρά το γεγονός ότι ο κ. Βανιτόπουλος Στις προηγούμενες μέρες ήταν σε διαφορετική θέση ε, Λένε ότι ε, δεν θα έχουμε επαναφορά τις βάσεις του 10 Λοιπόν, ε, για να δούμε τώρα και λόγια έτσι, Συμπαράστασης από το εξωτερικό έτσι, Αυτοί που μας χαϊδεύουν λίγο την πλάτη Για όλα όσα τραβάμε Χάικο yeah. Τίμε για, για το ότι οι Έλληνε άντεξαν μέχρι τώρα, ήδη του αξίζει σχεδόν το βραβείο Νόμπελ. Σχεδόν. Δεν το έχουμε πάρει ακόμα. Κρατηθείτε. Ε, ο Αμερικανός χρηματιστής ε, μας λέει εδώ, ε, γερμανικής καταγωγής και αυτός, το καταλάβει. Χάικο Τίμε. Αυτός σε Αυστριακή εφημερίδα μίλησε. Der start, Standard. Λοιπόν, ε, επισημαίνει ότι είναι αναγκαία ε, μια νέα και μάλιστα πολύ ακραία διαγραφή ελληνικού χρέους. Μόνο με μια διαγραφή χρέου και μάλιστα πολύ ακραία μπορεί να εξηγενθεί η χώρα να φέρει χαρακτηριστικά σημειώνα πω μέχρι τώρα αποφέχθηκε αυτό το βήμα, διότι θα αφορούσε και τι δυτικέ τράπεζε. Όπω όμω λέει, οι δισταγμοί των κρατών στοιχίζουν χρήματα που στην περίπτωση τη Ελλάδα το κόστο είναι ω και μισό τρισεκατομμύριο ενώ πριν από μερικά χρόνια σίγουρα θα αρκούσαν μόνο πενήντα δισεκατομμύρια διότι δεν θα είχαν εισβάλλει κερδοσκόποιη και μέχρι τώρα του σχεδόν το πω ότι ο Συνέντευξης του Χάικο Τίμε ε, Είναι χαρακτηριστικός Η ανεργία είναι χειρότερη Από πυρηνικό πόλεμο Και ε, αυτά δεν τα διαβάζει ο σαμαρά, Διαβάζει άλλα λοιπόν, ε, Ο οποίος αναφέρεται Στις προοπτικές οικονομίες στις ΗΠΑ Και στην Ευρώπη Λέγοντας ότι στη ΣΥΠΑ απαιτείται ανάπτυξη πάνω από 2% ε, για μια μείωση του ποσοστού ανεργία από το 8% σε κάτω από 7%, ενώ η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ύφεση και στη Γερμανία τίθεται το ερώτημα αν η χώρα με ένα ρυθμό ανάπτυξη 1% μπορεί να σταματήσει την καθοδική πορεία. Είδατε που είπαμε πριν για την Deutsche Bank και γενικότερα για τη Γερμανία. Μα τα λέει και ο Χάικο Τίμερ. Και φυσικά, εν κατακλείδη, ο κύριο Τίμε εδώ τονίζει σε όλου του τόνου ότι αν δεν μειωθεί η ανεργία με όποιο κόστο, ώστε να δοθεί ένα όραμα και πάλι στου ανθρώπου. Ε, και μεταρρυθμίσεις βέβαια στην πολιτική πλευρά και κατάλληλες δομές ό,τι και να κάνετε δεν πρόκειται να δείτε ασπριμέρα που λέμε ασπριμέρα τώρα λέει ο κύριος ταϊκούρας α, αν το πιστεύετε ότι θα δουν κάποιοι που το δημόσιο τους οφείλει εδώ και χρόνια ίσως έτσι, ε, του οφείλει κάποια χρήματα. Λοιπόν, ο κύριο Σταϊκούρα υπόσχεται ότι μέσα στο Φεβρουάριο πρόκειται να αποπληρώσει οφειλέ ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν ξέρω ποιο θα πρώτο πάρει, διότι ω γνωστόν οι ληξιπρόθεσμε οφειλέ είναι πολλαπλάσιας. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιο θα πρώτο πάρει τα 3 δισευρώ, αλλά φαντάζομαι ότι η πρώτη... Που θα τα γευτούν, θα είναι η μετέ. Θα το βρει και τον τρόπο ο κύριος Ταϊκούρας, ξέρει που να τα δώσει τα χρήματα, δεν τα δίνουμε που να είναι τα χρήματα τέτοιες εποχές, έτσι, αλήμωνο. Ε, και για να ολοκληρώσουμε αυτό το κύκλο πριν πάμε σε δελτίο ειδήσιο, απλά να σας ενημερώσω ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει πάρει με πρωτοβουλία. Ε, φυσικά όχι κατά του νόμου τη επιστράτευση, έτσι, όχι. Ε, ο κύριο Ρουπακιώτη αυτό ούτε που το, το άκουσε. Λοιπόν, έχει πάρει μια πρωτοβουλία προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα η κυβέρνηση να αξιοποιούνται οι παγωμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί εμπελεκομένων σε μεγάλε εκκρεμίε υποθέσει οικονομικού εγκλήματο. Με την νομοθετική αυτή πρωτοβουλία παρέχεται η ευχαίρεια να εισρέψουν στα ταμεία του δημοσίου πολλά εκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι δεσμευμένα και αναξιοποιητά σε τραπεζικού λογαριασμού κατηγορουμένων ή υπόπτων και η δυνατότητα στου ίδιου του κατηγορουμένου σε περίπτωση που συνενέσουν στη σύσταση ενεχείρου να τύχουν των ευεργετημάτων που παρέχει ο νόμος. Τώρα βέβαια που ακούω πολλά κεράσια λέει και μικρό καλάθι διότι συνεχώ ακούμε για εκατομμύρια και εκατομμύρια που εισραίουν στα ταμεία τη κυβέρνηση και τελικά όταν τα μετράμε είναι κάτι πεντεροδεκάρε. Λοιπόν, ε, ε, να δώσω πάρα πολλά χαιρετίσματα σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα δικά σας να είστε καλά ε, κάποιες ερωτήσεις ειδικού περιεχομένου που αφορούν τον Δημήτρη Καζάκη τι σημειώνω, μην έχετε αυτή την αγωνία και με την πρώτη ευκαιρία που ο Δημήτρης θα είναι μαζί μας εδώ ε, φυσικά θα απαντήσει σε όλα ε, είναι αρκετές δεν ξέρω πως σας έχει έρθει κάτι συνέχεια για το εθνικό νόμισμα με ρωτάτε ε, σήμερα τι έχετε πάθει παιδιά. Είδατε όλοι στον ύπνο σας ότι γυρίσαμε σε εθνικό νόησμα και δεν ξέρετε πώ να το, να το είτε, χειριστείτε. Είπες δεκάρα γι' αυτό τους Είπα τη δεκάρα. Ε, με διορθώνει εδώ η καθηγήτρια. Είπα, πρέπει να κάνω γερμανικά από εδώ και πέρα. <laughs> λοιπόν, είπα δεκάρα και σας ξύπνισα αξίτη, την, την ανάμνηση. Λοιπόν, ή εμείστε δεν πάμε ακόμα σε εθνικό νόμισμα, θα απαντήσουμε σε όλα. Προ το παρόν πάμε σε δελτίο Λοιπόν, εδώ είμαστε, RTFM 90,6, στο μικρόφωνο Γεωργία Μπάστα, εκπομπή ΑΕ, μαζί σας έως τις 2.30, όπως κάθε μέρα. Τελευταία μέρα είπαμε σήμερα, του Γενάρη. Αύριο, μια νέα ημέρα, Φεβρουαρίου. Ναι, εντάξει, θα είναι σίγουρα μια νέα μέρα, ένας νέος μήνας του 2013. Ε, έχω εδώ μια ανοιχτή επιστολή γονέων και κηδεμόνων ε, των παιδιών με συγκινείς καρδιοπάθειες, οι 16 μήνες, 16 μήνες τώρα, ε, τραβάνε απίστευτη ταλαιπωρία. Πώς τραβάνε την ταλαιπωρία, γιατί πριν από 16 μήνες ο κύριος Ρήξη, ο κύριος Λοβέρδος, αυτός που θα βάλει τα πράγματα σε τάξη, αν τον ξαναψηφίσουμε, και θα έρθει σε ρήξη με το παρελθόν. Αυτός ο κύριος λοιπόν, ο ε, Υπουργό που έλαμψε με όλα αυτά που έκανε, έκλεισε και το πεζοκαρδιοχειρουργικό το μοναδικό δημόσιο, έτσι, πεζοκαρδιο κέντρο. Το Αγία Σοφία. Κύριο Λοβέρδο, όπω συνήθιζε πάντα όλα τα ρίχνει στην Τρόικα, όταν ήταν υπουργό, έκανα το ένα γιατί το θέλανε οι δανειστέ μα. Έκανα το δεύτερο, το θέλανε οι δανειστέ μα. Έτσι και αυτό λέει η Τροικανή και οι, οι δανειστέ μα. Αντίθετα, βέβαια, οι γονεί που εδώ και 16 μήνε αγωνίζονται ε, με ποικίλου τρόπου, προσπαθούν οι άνθρωποι, γιατί έχουν τεράστιο πρόβλημα. Φανταστείτε το έτσι, μιλάμε για γονεί. Ε, με παιδιά αρρώστα σε πολύ βαριές μορφές κάποια έτσι, με καρδιοπάθειες λοιπόν, και κάποια που πρέπει να εγχειριστούν άμεσα ε, προσπαθούν λοιπόν και αντίθετα αυτοί από την αρχή καταγγέλουν ότι αυτό το το συγκεκριμένο κέντρο, το μοναδικό δημόσιο, επαναλαμβάνω, παιδοκαρδιοχυρουργικό κέντρο που λειτουργεί, δεν εξή το θέλανε οι τροϊκανοί, απλά γιατί το θέλαν οι πλασίδε τη ντόπια και τη ξένη βιομηχανία υγεία. Ο σύλλογο, λοιπόν, των γονέων και των κυδεμόνων, ε, των παιδιών με συγκινή ε, καρδιοπάθειες, ε, επανέρχεται διότι με μια ανακοίνωσή του ε, τι προηγούμενε ημέρε, διότι πριν από λίγε ημέρε βγήκε ο κύριο ήταν στη ΝΕΤ. Και σε μια γενικότερη συζήτηση, και εκεί ο δημοσιογράφος του έθεσε και αυτό το θέμα. Ο κύριο Λικουρέτζο επικαλέστηκε, είπε ακριβώ αυτά που έλεγε ο κύριο Λοβέρδος Τα έριξε στους γιατρού, τα έριξε σε συντεχνίε, τα γνωστά, παιδιά, έτσι. Δεν άλλαξε τίποτα. Ευγαλέψε αυτέ του γονεί, είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, διότι τα άρωση στα παιδάκια, όπω είπε και αυτό. Τα παιδάκια λέει. Ήταν στο Νάσιο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Χηλογούνται με του ίδιου ρυθμού που είχαμε χειρουργία και στο Αγία Σοφία. Και τα οποία τα έχω μου, ε, και. Η υπεύθυνη λέει για το κλείσιμο της κλίνικης είναι η γιατρή. Είναι μια εσωτερική κόντρα η οποία κρατά, κρατά κλειστά, κλειστό το κέντρο για 16 μήνες, θα τραλαθούμε τώρα. Λοιπόν, οι γονεί έχουν, όπω σα είπα, άλλη, άλλη γνώμη, άλλη άποψη και ζητάνε από τον Υπουργό να είναι ειλικρινή και λέει η ύπαρξη αυτού του κέντρου που εξελισσόταν δυναμικά ενοχλούσε ιδιωτικά συμφέροντα. Γι' αυτό εδώ και τρία χρόνια οδηγήθηκε συνειδητά σε πορεία συρρήκνωση αφού δεν καλύπτονταν τα κοινά ιατρικό προσωπικό. Στη συνέχεια, τμήματά του συγχωνεύτηκαν με τη δικολογία τη υποστελέχωση και τέλο, τον Οκτώβριο του 2011, έκλεισε με απαράδεκτε προφάσει. Η ηγεσία του. Υπουργείου Υγεία, έριξε το ανάθεμα στα κεφάλια των γιατρών, ώστε να καλυφθούν οι δικέ του ευθύνε και ολιγορίε στη στελέχωση του κέντρου, καθώ και η ουσιαστική ανυπαρξία διοίκηση και θεσμικών οργάνων στο νοσοκομείο. Τώρα, σε αυτέ τι διαβεβαιώσει που δίνει ο Υπουργό, ο κ. Λικουρέτζο, ότι τα παιδιά δεν έχουν κανένα πρόβλημα, λειτουργεί το ονάσιο για αυτά και χειρολογούνται με του ίδιου ρυθμού, οι ίδιοι οι γονεί έχουν άλλα στοιχεία να μα παραθέσουν και εμένα με συγχωρείτε, κ. Λικουρέτζο, αλλά θα πιστέψω του γονεί. Αρκείλει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν ακόμη παιδιά από την περσινή λίστα που δεν έχουν ακόμα χειρουργηθεί Είπατε λέει επίσης κύριε Λικουρέτζε όχι στο όνομα των παιδιών Μα τι υπάρχει πιο σημαντικό από την υγεία και τη ζωή των παιδιών μα, κύριε Υπουργέ. Μήπω τα συμφέροντα όσο θέλουν το κέντρο κλειστό. Και φυσικά τον παροτρύνουμε να κάνει κάτι πολύ απλόφουρο. Υπουργό είναι. Αυτό έχει και το μαχαίρι και το πεπώνει. Έτσι. Δώστε την εντολή επιτέλου. Ανάθεμα. Δώστε την αυτή την εντολή να τελειώσουν σήμερα οι επιθερχικέ διαδικασίε που θα έπρεπε να είχαν τελειώσει χθε αφού αυτέ κρατούν 16 μήνε. Επαναλαμβάνω. Όχι δύο, όχι τρει. 16 μήνε. Υποτίθεται ότι κάποιε πειθαρχικέ διαδικασίε κρατούν κλειστό το κέντρο. Δεν έχει ανάγκη ο κύριο Λουγκουρέτσο. Τα, τα παιδιά δεν περιμένουν σε καμιά λίστα. Τα δικά μα τα παιδιά θα περιμένουν σε λίστα. Ε, σε λίστα αναμονή θα είναι τα δικά μα παιδιά. Όχι μόνο για την υγεία. Και αν θέλουν δουλειά θα είναι σε λίστα αναμονή. Και αν θέλουν παιδεία και μόρφωση σε λίστα αναμονή θα βρίσκονται. Και έτσι θα είναι η γενιά τη λίστα αναμονή. Αυτό έχουμε καταφέρει. Λοιπόν, φτάνουν πια τα ψέματα, θα πάρω αυτό το σύνθημα των γονέων, ε, πρέπει να, να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας. Γιατί δεν ξέρω αν το ακούσατε, αλλά μια και αναφερθήκαμε εδώ στο χώρο της υγείας, ε, όποιος πλέον έχει την, την τύχη μέσα στην ατυχία του και βρει δωμάτιο, βρει κρεβάτι σε δημόσιο νοσοκομείο, πέρα από τις γάζες... Πέρα από τα σκεπάσματα, πέρα από τα φάρμακα και ό,τι άλλο χρειάζεται να πάει από το σπίτι του γιατί δεν υπάρχουν στα νοσοκομεία, πλέον πρέπει να πάρει και τρόφιμα από το σπίτι του, διότι σύμφωνα με τους νοσοκομειακούς γιατρούς, προμήθειες τέλος. Δεν υπάρχει πλέον κοτόπλο, ψάρι, κρέας, έτσι, βασικά ήδη, αυτά που τρώει ένα ασθενής, μόνο όσπρια και λαχανικά. Δηλαδή, έχει τώρα μια βαριά πάθηση και όχι μόνο, έχει εγχειριστεί τώρα, φανταστείτε, έτσι, σε, είσαι μετά την εγχείρηση και τι θα σου φέρουν όσπρα ή λανχανικά να φά. Τι ακριβώ, αν υπάρχουν και αυτά βέβαια. Τα περάκι θα παίρνουν οδηγίε πλέον, οι συγγενεί των ασθενών θα παίρνουν οδηγίε από του θεράποντες ιατρούς, τι πρέπει να φάει σήμερα, αύριο ασθενή, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, delivery από το σπίτι. Αν υπάρχει βέβαια και στο σπίτι δυνατότητα. Διότι είναι και αυτό θέμα, έτσι, τεράστιο. Λοιπόν. Ε... Ελπίζω να μην έχετε, εκτός κι αν έχετε μάλλον ελπίδες, ότι θα έρθουν οι επενδύσεις από το Κατάρ και θα φτιάξουν και τα δημόσια νοσοκομεία. Ε, όχι, οι Καταρίνοι δεν πρόκειται να δώσουν τα λεφτά τους. Οι Άραβες δεν είναι χαζί, δεν ξέρω πώς το έχουν δει εδώ ή πώς το περνάνε επικοινωνιακά οι Έλληνες ε, Λοιπόν, οι Άραβες είπανε πολύ απλά βάλτε προτεσές χρήματα και μετά θα δούμε κι εμείς αν θα επενδύσουμε σε κάτι Κάπως έτσι τα είπαν τα πράγματα, έτσι από τα ευρωπαϊκά κονδύλια λέει Αλλιώ λέει πάμε και σε διακρατικές συμφωνίες και ο Αντωνάκη μα είπε ότι θα προσπαθήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση να τα βρει. μήπως μπορέσει εκεί να μην είναι τόσο απόλυτη σε αυτό το θέμα των διακρατικών συμφωνιών η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνει κάποια εξαιρεσούλα για τη μικρή Ελλάδα. Τώρα, κοροϊδία τη κοροϊδία. Πήγε του 59 φίλου του, πήγε εκεί, οι οποίοι κάποιοι από αυτού κινδυνεύουν να, να μπουν σε πτώχευση. Λοιπόν, και πάνε καμιά δουλίτσαρα παιδιά και για εμά εδώ, α πούμε, τα φτωχά. Και γενικότερα το μέλλον του φροντίζει το παιδί. Στο δρόμο που του δίδεξαν οι προηγούμενοι Καραμαλής, Παπανδρέου έτσι. Τα θυμάστε δεν είναι τώρα, δεν πήγε τώρα εκεί ο κύριο Σαμαράς ξαφνικά Είχε να πάει και η προηγούμενη, στον ίδιο δρόμο Τον ίδιο δρόμο διαφυγής έχουν επιλέξει Κάποτε ήταν η Λατινική Αμερική ε, τόπος διαφυγής των εγκληματιών Τώρα φαίνεται έχουμε το Κατάρ Τώρα επανέρχονται οι Τούρκοι ε, για αυτά που συζήτησε ο Σαμαράς με τον Ερντογάν διότι έχει αισθηθεί και ένα επικοινωνιακό, μια επικοινωνιακή μάχη θα μπορούσαμε να πούμε γύρω από αυτή τη συνάντηση. Και λόγω του ότι οι Τούρκοι δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω και όλα τα, τα μαγειρεύουν και τα εκμεταλλεύονται εσωτερικά και εξωτερικά, έτσι υποχρέωσαν βέβαια και το Ελληνικό Υπουργείο εξωτερικών σε απάντηση. Αναγκάστηκε δηλαδή έτσι να μιλήσει σκληρά και να υπενθυμίσει στον κύριο Ερντογάν ότι η ελληνική πολιτεία είναι αυτή που με υπευθυνότητα χειρίζεται θέματα που αφορούν στη μουσουλμανική μειονότητα της Τράκης Και αυτό γιατί ο Τούρκος Πρωθυπουργό, ε, όταν επέστρεψε μίλησε στην κοινωλευτική ομάδα του κόμματός του και αναφέρθηκε στη συνάντηση με τον κύριο Σαμαρά και αναφέρθηκε και στο καθεστώς των μουσουλμάνων ιεροδιδασκάλων στη Θράκη ε, ότι εκεί ε, τα είπε και του τάπε του κυρίου Σαμαρά σχετικά με αυτό. Ε, Βεβαίω, ο εκπρόσωπο του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών έχει και μια επιφύλαξη ότι μπορεί να μην έχουν αποδοθεί σωστά οι δελώσεις Ερντογάν ε, και υπογραμμίζει ότι η Ελληνική Πολιτεία κινείται πάντα αφενός με σεβασμό στις διεθνείς συμβάσει και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα φαντάζομαι μιλάει μόνο προς το εξωτερικό γιατί στο εσωτερικό τα έχει τσακίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και αφετέρου στο πλαίσιο των αρχών τη ισονομία, τη ισοπολιτεία και τη ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων τη μειονότητα. Και οι γνωστέ δηλώσει ότι τέτοιε δηλώσει καθ' άλλο παραβοηθούν το κλίμα στι διμερείς σχέσεις. Μα τι έχει το κλίμα στι διμερείς σχέσεις. Μια χαρά είναι. Νομίζω, νομίζω ότι είναι καλύτερο από ποτέ τουλάχιστον για την Τουρκία. Τα έχει βρει. Παιδιά, τέτοια συνεργασία, τέτοιε φιλίε, όλα ανοιχτά είναι. Τι πρόβλημα έχει η Τουρκία. Το μόνο πρόβλημα το έχουν οι τηλεθεατέ που κάθισαν προχθέ να δουν πώ πληροφορήθηκα. Αυτά δεν τα προλαβαίνω, τα λέω τώρα με καθυστέρηση. Κάθισαν να δουν, λέει, το Σουλεϊμά και είχε πάθει blackout του αντένα για καμιά ώρα και Σουλεϊμά υστέρησε. <laughs> α πούμε καμιά κουβέντα εκεί να τον στείλει ενισχυμένο, αλλά πόσο με πληροφορούν φίλοι που είναι τηλεθεατέ, ε, δεν θα υπάρξει υστέρηση γιατί α, βάζει και νέο τουρκικό αντένα. Σον, ε, κάπως έτσι μου το γράφετε εδώ, δεν ξέρω τουρκικα, ε, όπως μου το γράφετε, διαβάζω ότι είναι σον. Λοιπόν, και νέο τουρκικο, άρα θα βλέπετε το ένα πίσω από το άλλο. Τέλεια. Ε, αν και σας είπα γερμανικά πρέπει να μάθουμε, εσείς τουρκικά μαθαίνετε. Ε, τι να σας πω τώρα. Λοιπόν, οι κακέ γλώσσε για το blackout του αντένα λένε ότι μάλλον δεν είχε τεχνικό βάρδια. Εγώ το βρίσκω πολύ πιθανό με τη σφαγή που έχει γίνει και στο συγκεκριμένο μαγαζί, διότι οι τεχνικοί κοστίζουν, πρε παιδί μου, 500 ευρώ πόσα παίρνει τώρα ο καθένα μα, έτσι. Λοιπόν, 500 ευρώ, 600 ευρώ το πολύ, κοστίζει, δεν μπορεί. Ε, μπορούμε να δίνουμε εκατομμύρια στον κύριο Λάτσιο, παραδείγματο χάρη, και αλλού, αλλά στο τεχνικό βάρδια θα κάνουμε οικονομία. Όπω επίση η οικονομία αποφάσισε να κάνει ο κύριο Μπόμπολα. Και να κλείσει την ημερησία με συνοπτικέ διαδικασίε. Όπω τουλάχιστον εγώ πληροφορήθηκα εχθέ από συναδέλφου, ε, του είπαν, εχθέ ε, του ανακοίνωσαν ότι να μαζέψουν τα πράγματά του και να μην επιστρέψουν πίσω, διότι η ημερησία τέλο. Τα δάνεια έφτασαν μόνο για το Μέγκα. Και τι σα νοιάζει που κλείνουν οι εφημερίδε. Μα θα κλείσουν και άλλε και όσο λιγοστεύουν οι φωνέ των μέσων ενημέρωση. Διαβάλτε το λίγο, σκεφτείτε την αυτή την εξίσωση. Πόσε νομίζετε σε αυτή την κρίση ότι θα επιβιώσουν, όχι πόσε, ποιε θα είναι αυτέ οι φωνέ των μέσων ενημέρωση που θα επιβιώσουν. Και κατά συνέπεια, όταν έρχεται η εξαθλίωση σε έναν κλάδο όπω είναι η δημοσιογράφη που έχει έρθει, μετά τι περιμένετε, τι αντίσταση μπορεί να έχουν οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εκπομπή ΑΕ. Φτάνουμε στο τέλο για σήμερα. Να είστε καλά, να έχετε ε, όλοι έτσι. Ένα υπέροχο απόγευμα, όπως τα λέγαμε άλλους καιρούς, αλλά εύχομαι σήμερα να έχουμε ένα υπέροχο απόγευμα. Έχει μια ηλίωλου τη μέρα. Λοιπόν, καλή δύναμη μέχρι αύριο, εδώ. Αύριο, 1 Φεβρουαρίου Παρασκευή, το ραντεβού μας ανανεώνεται για τη μία. Μείνετε συντονισμένοι στον ArtFM, 90,6.